Έχω φιλό που είγενέλεία σήμερα. Μη μεισάσει. Και τον παίρνουν άνθρωποι να το πούνε χρόνια που λέγεται και τον βρίζει. Έστω διάλλοδο. Βράμα περνάει εδώ, παιδί χρόνια τώρα έτσι. 40 χρόνια δράμα περνάει ο άνθρωπο. Παραπάνω. Ναι. Γιατί δι, απλά δεν τα δέχεται. Α σκεφτεί ότι κάποιοι είναι άνθρωποι μα θα χαιρότησε ιδιαίτερου αν είχαν γενέχια τέτοια μέρα. Κοίταξε. Θα βγάζαν βιβλίο. Γεννήθηκα 21η Απρίλια. Όρε φιλελέ. Γιατί εδώ βιβλίο. Ανέω. Ο Θάνο οπλέυ. Αν λέω, ο <laughs> Θάνο. Μόνο... <laughs> Ένα όνομα τυχαίο, μου έλθει το μυαλό, α πούμε. Ο Θάνο σα το λέει χαμηλά. Γενήθηκα... 21η Απριλίου. Ψιθυριστά έτσι με τον πάρουνε χαμπάρει. Δεν τον ακούσει και άλλος, ναι. Καλημέρα από την πλατεία εξ Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε... Την πλατεία στους κατοίκου. Γιατί όχι ότι ντρέπετε, απλά φοβάτε. στα εξάρχη έτσι παντού. Ναι, φοβάτε μα δεν ντρέπετε. Αυτό είναι ορισμό. Καμιά φορά ήταν ένα και να δεν αυτό. αυτό. Αυτό είναι το θέμα αυτούς. με αυτούς. Δεν ότι δεν ντρέπονται. ντρέπονται. Απλά δεν ξέρουν τι πραγματικά να φοβούνται. Ξέρουν και τι πόσο ντρέπον. μεγάλο ποτάμι είναι η οργή του λαού. Είδες, τα όλα. Ρε, ξέρουν, το ξέρουν αυτό και το αυτό Αυτό ναι. πολύ καλά. στο κόλλο για να κατευναστούν οποιαδήποτε επαναστατικότητα και τέτοια ακριβώς είναι τα μέσα μαδική θα φας διεκτία διε. θα φας θα πάει ο οικονόμου ξύλεφο. έλα που τον πάθω να τα πλάν δεν τον λένε να τα πλάν ο πίνατ το. δεν μιλάω σε σένα Α, Καταλαβαίς. Μωρέ το χρειάστηκε να πάρει ένα κατοικίδιο είναι να έχει ένα λόγο να βγαίνει έξω. Ναι, <laughs> να... Καλό, ε. ναι δεν το είχε. Για να βγαίνει βόλτε να πατάει το έξι. Αλλιώ δεν είχε, γι' αυτό πήρε το σκυλάκι. Αλλά εσύ ντρόουν σε Γιατί όχι, πώ θα πάει επιτάφυο <στοί> αλλιώ. Εγώ λέω ότι θα στολίσουμε φέτο τα ντρόουν. Κατευθείαν, τι να, τη <στοί> μελητή επιτάφυου <στοί> και αυτά. Οι ιδέε αυτέ έχουν αρχίσει από πέρυσι. Θυμάστε που λέγαμε πέρυσι με καναντέρ να ρίχνουν ε... αγιασμό. Αυτά είναι, να δούμε, να... Να... Να... να εξάγουμε και πολιτισμό, να εξάγουμε και τεχνογνωσία. Έλαγα, αγαποστόλη. Τι θε, Μωρή? Βοήθημη! Βοήθημη! Βοήθηση, βοήθηση. Αχ, καλή Σπέραν, Πώ την έχετε? Σόζον! Καλησπέρα, παιδε. Χαίρετε, παιδε. Έχουμε ένα δίλημα. Θέλουμε την βοήθειά σου. Κύπρια, είσαι. Όχι, Αυτό τότε που κύριε. Είσαι βλάκα. Βλάκαν. Αυτό ήταν το αρχιφελνικό μου. Συγγνώμη. Στην Ελλάδα <laughs> Με <δουλεύεις, μωρί. laughs> Χαμένα, Έχει πάει η του σύννεφο, μου φέρει. Πρόσεχε τα δηματώσει! Λοιπόν, ξέρω ότι ο μεγάλο μα που μοιάζεται για την ψυχική εδώ, ο εστίασης, μα υγεία και τον επιχειρηματικό κλάδο τη εστίαση μα λέει να πούμε έξω τώρα. Αλλά εγώ έχω αμφιβολίε αν θα πρέπει να γίνει αυτό. Του τουρίστε ρωτήσαμε αν μα θέλουμε στα πόδια του. Καλά, δεν δε μα θέλουν σίγουρα. Δεν το συζητάω δε αυτό. αυτό. Απλά η νέα προσπάσεις. τάση είναι όπω έχουμε ξαναπεί. Καλτσούλα, παιδιάκι και μίλα σαν τον Κώστα Καρά Ταινίε. You are beautiful, I love you. You are beautiful.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 Σιγά-σιγά θα μα πει να μην κατουράμε και στι πλατείε όταν κάνουμε <σχελίδε> κορονοπάρτινα. Να κάτσουμε να σκάσουμε. Ακριβώς, σε λίγο θα μα πείτε να μην με δυο μα πιλωτέ. Είναι ζωή αυτή. Και πα και κάνει τι πιλωτέ. Έχουμε δει. Κάμε τον έρωτα, Μωρή, που θα τον πράξουμε τον έρωτα. Στα κρεβάτια σε τα ξένα. Κάνουν σεξ τι πιλωτέ. Την πιλωτή δική μα. Που θα ονειρεύεσαι μεν. Στην πιλωτή. Πέρα. Θα γαμίσουμε το όνειρο του κάθε μικροαστού. Πού ήθελε την πιλωτή για να βάλει την ψισταριά το Πάσχα και να παίζει ασφαλώ μπάλα το παιδί. Λοιπόν, τάπα και ξεθήματα. Τέλος καλά έκανες Άντε γεια Καλησπέρα Καλησπέρα Ο Μπογδάνος πού είναι ρε παιδιά σε όλα αυτά Τι δεν έχει να ρουφιανέψει κάτι θα βρει Τον κορυδεύουνε πολύ όμως ρε παιδάκι μου το Μπογδάνο Τα είναι ντροπή το παιδί τι έκανε Έχει μεγάλο πρόβλημα το παιδί Το, παιδί. το μόνο μεγάλο που έχει είναι πρόβλημα πάνω του <laughs> Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχει, α πούμε, ξεκίνησε κουλτουριάρη, τον κοροϊδεύεται. Ποιο ξεκίνησε κουλτουριάρη, Έλα Παναγία μου, γελά, η κουλτούρα έχει πέσει κάτω και ξεκαρδίζεται. Ναι, μετά αυτό λέω. Μετά έγινε έτσι φιλελεύθερο από αυτού του καλού φιλελεύθερου, καταλαβαίνει. Τον κοροϊδεύανε, Υπάρχουν με... καλοί φιλελεύθεροι. Ε, όχι, αλλά λέμε τώρα εκεί αυτού του τζίμερ. Δηλαδή, το καλό φιλελεύθερο είναι όπω λέμε, καλό καπιταλιστή. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Yeah, bravo. Λοιπόν, άκου, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αυτό το τράγω το κουμπάρα από την Τύπρον που βάζεται που λέει τα χριστιανικά. Κάτι είπε σήμερα άξα πριν, αν λέει Γενούνται τα παιδιά, αναρωτιόμαστε γιατί γενούνται και να του απαντήσουμε γιατί γενούνται. Α σα ερωτήσουν. Τα παιδιά σα αμυχρά. Γιατί έγινη ήταν. Γιατί ήρθα στη ζωή. Αυτό αν αναρωτήθηκε για δεν κατέληξε με μια παχιά στην τουαλέτα, αν το καζανάκι και να βγει καθα αργότερα. Τι είχα μισά όλη μα. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο θα ήθελα να στείλουμε ένα μήνυμα υγεία, στου πιλωτέ, Μάσκα. Ας τη φορά μου είμαι μια τριπούλα Για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε Προθυμοποιούμαστε να κάνουμε Αλλά να μην ξεχάνουμε την προφύλαξη Γιατί ο εντάξει περνάει Μην πάρουμε και ένα κι όλα Γεια σου Αποστόλη Γεια Θέλω να πω κάτι στην κυβέρνηση Για πες Λοιπόν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 Το τέλο, έτσι όπω μα λέει ο Θήμιο, θα πούμε ότι οι Μητσοτακέοι ήταν και από την αριστερή πλευρά. Πάθανε τα πάνδυνα οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο ένα εξόριστο. Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενος έξι μηνών από τη Χούντα. Ο άλλο φυγατεύτηκε στην Κωνσταντινούπολη. Με ένα μικρό σκάφο, με ένα Κρι Κραφτ, ένα Ωουεν, 10 μέτρα. Η άλλη, πόσο λένε, η τώρα η Παγκογιάννη, βασανίστηκε. Τι θα πει η Χούντα, κάποιοι από εμά το στο πετσί του και σε φυλακέ και σε ανακρίσει και σε Ήρα, η... δηλαδή, τι κάνανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πού ήταν, Σιγιάρο, που ήταν στον ήτανε... Οροπό. Τι κάνανε, διακοπέ. Μάλλον, στο Παρίσι ήταν η σκληρή εξωριακή φυλακή. Μην τρεπόμαστε να τα λέμε. Και λέτε, παιδί, πείτε να δει στο τέλο, θα πούμε ότι έχουμε πάλι καριστερή κυβέρνηση με τόσου αντιστασιακούς που έχει μαζέψει μέσα. Γιατί αυτή η παράταξη δεν είχε, δεν είχε ανθρώπου που πολέμησαν, που θυσιάστηκαν σε εθνική αντίσταση. Σε εισαγωγικά, η αντιστασιακή. Αντιστασιακή με την έννοια τη αντίσταση που έχει ένα φούρνο ηλεκτρικό. Ιζόλα φάση. Τέτια αντίσταση. Σε ό,τι πιο γνώριμο η αντίσταση έχουν αυτοί είναι αυτό. Καλά παιδί, με τι Πρέπει να είναι ο, ο φούρνο, έτσι. Τι πρέπει να είναι. Ναι, σωστό. και πολέμα,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 Το εισόδημα. Για το καλό μου. Πρώτη προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση Να. θέση εργασία και οργαζόμενος. Για το καλό μου. Οργαζόμενο Πώς... σε την επιχείρησή του. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτό. Έχει μου πιάσει το κορμί και το μυαλό. μου. Εσύ κάποια ελεύθερο, για το καλό μου. Κοσπίστη στον κόσμο τη εργασία. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Σήμερα πήρανε νεκρό το δίπλανό μου. Ενώ παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όταν χρειάστηκε στήριξε τον κόσμο τη εργασία. Φροντίζουμε πριν από αυτόν και αυτόν. Για ολού του κόσμου το ψωμί. Oh, και skete to Αποστολή, ναι, ναι. καλό με μεσημέρι. Αποστολή. Ήθελα να, αν μπορεί να κάνει μια μίξη από το έργο τη ποινή διευθυντή, ο Ναύαρχο Γελεβουρδέζο που τον ρωτάει παναγενό, ο Παναγενόπουλο, σούκαρε, λέει, ένα, μια φρεγάτα μέσα στον ισθμό τη Κορέθου. Εκεί που λέει Γελεβουρδέζο, αν βάζει Ναύαρχο Μητσοτάκη, θα το κάνει πολύ βέβαιο. Πώ είστε, Ναύαρχο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστά. Και δεν έκρυψα ποτέ ότι είμαι πάρα πολύ περήφανο για τον όνομά μου και ειδικά πολύ περήφανο στον πατέρα μου. Βέβαια. Δεν μου λέτε να. που κόλλησε πρωιτών ένα καράβι στον Ιστιμό, τι τον έγινε; Είστε ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης Εάς το διάολο, πρωί, πρωί Τα τσακίδια τη του κρατή, <haga> και τα αν κάνει πως τα τα <was you>, <littargia>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 Δω και θα υπάρχω πως μπορώ και για το κλείσμα σας γουρούνια θα αντέχω θα περιμένω άλλες μέρες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 Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιος. Για μια αγγελία που έχετε βάλει για να αμάξι. Τι αμάξι, πιο το σιρόκο. Όχι, ένα όπελαστρα. Να σου πω κανένα αρσενικό, να μιλήσουμε. Αρσενικό? Αρσενικό είμαι ο ίδιος. Άκου. Χτύπησε το χέρι. Απαπα, πιο πολύ για μου ακούστηκε. Πρέπει να χτυπήσει και κανένα προφυλακτικό με την μα. Κάτσε γιατί Τώρα το προφυλακτικό. Έλα κουκλέ. Βάζω στο στήλη μαθήμα του έχουν τρελάνει όλοι με το Γιάννη με ε. νύ. Εγώ βάζω πω για τον κούλι που χθε βγήκε ήλιά γιατί είμαστε πάλι ε, συνεργάτης της Αμερικής. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη θα ήθελα για μια κελία που έχετε βάλει για να μαξάξει. Να σου πω κανάλενικό εσύ και να μιλήσουμε. Έλαγου. Βάζω στο σύγχρομα σήμερα του έχουν τρελάνει όλοι με το γιάννη με ε. Εγώ βάζω πω για τον κούλι που χθε βγήκε ήλιά γιατί είμαστε υπάλισκο συνεργάτη Αμερική. Κι αν κάνει πώς τα τραγούδι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 Τουλουλου. Αυτός, Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρό. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά Και ένα το κοκκινό παπιον φορούσε στην ουρά Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό Ζητούσε τα κορίτσια δίφερ για σκοπό Κι αυτέ άλλο δεν θέλανε, φορούσαν μυθικά. Καλωμένα γάτο, παρά με κυλαρά. δεν μπορώ να Παρακαλώ. παρακαλώ. Ε, είχα δώσει δικαιώματα κι εγώ. Όχι, είχα Παρακαλώ. είναι Μην α, ακούτε α, αυτό το μαλλί. Καπείτε μου, παρακαλώ. Ναι, από όλη σου. Γεια σου. Φέρα... Είμαι ο Ζακηφινό. Γεια στο Τζέρι Αφού σα ευχαριστήσω ιδιαίτερα μέσα από τα βάθη τη ψυχή μου, θα ήθελα ψυχίτσι να ψυχίτσι μου βάλει. Συχίτη ψυχή μου. Τραγούρι. Θα μίλωσε το μαλάτη. Δεν μπορώ να ακούω αυτό το μαλάκα συνέχεια. Έχει δίκιο Έχει <laughs> δίκιο, άμα δεν σα ακούω κάθε μεσημέρι Παθαίνω... Στερικό σύνδρομο, ξέρω. Ναι, ναι. Κορονοϊό, τι παθαίνει. Ναι, φοβόμουν. Κορονοϊό δεν. Έχω εφοντιαστεί και τα δύο. Αχα. Ναι, αλλά δεν πάει να είμαι 85 χρονό. Ένα χέρι ενό υπάρχει. Το ένα πόδι μυρίζει χώμα. Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Δεν με φοβήσει. <συσχε>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 Όχι παραλογισμό. Μάλιστα. Έγινε να σε καλά. Λοιπόν, σε χαιρετάω και έβγαμε την άλλη παρασκευή να σ' ακούσω. Α, ναι, δεν το και σίγουρο, κατάλαβα. Λογικό. Ναι. Έλα να σε καλά. <συλίξε> ναι; Ναι.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 Θα το βάλεις θα μου Θα το βάλω, θα το βάλω Πάντως δεν ήτανε πέρισε, έχει καμιά δεκαετία, δεκαπενταετία Δεν θέλω να σταράξω ναι. Αλλά ο χρόνος ναι. είναι σχετικός Τελειώσατε, τελειώσατε, το ο Κυριάκος Τελειώσατε Ευχαριστώ Να είστε καλά Ευχαριστώ πολύ Λεβέντε μου Για, yeah, για yeah. Τι να δω, αλλού το λε.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 Δεν είναι όχι κουβα, είναι, είναι πολλά τα νερά. Έχεις πάσει αγωγός. Ε, πήγαινε Τι να πω. Καλά μαλακάς είσαι. Καλά τώρα τα ρωτάνε αυτά. Και σε ποιον πήρα. Το όνομά σου πώς είναι. Στράτος. Τζόρτζο Γλου. Θα σε γα***σω. Γά... Έλα. Ε, δε, λοιπόν, ένα υπεύθυνοτος μου. Το νερό να μαζέψεις. Α, τώρα ξέρω και μαγαμίσου μαγαμίσου. Νικρός λαός και πολέμα. Ты лошадь моя, я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 Έχουν σπάσει τα νερά της μαγούλα, εγώ αυτό κρατάω. Ναι, ναι, ναι. Ετοιμόγενη μαγούλα. ποιο ετοιμόγενη βρε μαλαίκα, είσαι είναι. δεν σου πάνε να μαζέψει τα νερά με τον κουβά, τα μαζεύμε με το σωστά. Ρε βρε Δεν θα πάει στα χαμένη, τα λέει Σκάι.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 ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα και το λαό του Ρίτσου την Παρασκευή του Λιάξεου να τελειώσει κάπως πολύ ωραία η βδομάδα μας και συνεχίστε μην τους αφήνετε, χτυπάτε γράμματα από του κράτη τους βόγους και δασί.